Είναι μια αρκετά δύσκολη περίοδος για την κυβέρνηση. Κύριε Υπουργέ, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Δεβάκης Σεκρότες. Θα σας κυρίσω λίγο ανάποδα, γιατί ο λόγος που σας καλέσαμε είναι να μας πείτε για τα αποτελέσματα της, ε, του ταξιδιού σας στην Κίνα, που είναι άκρος θετικά, θα έλεγα εγώ, αλλά θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Σε μια τέτοια περίοδο που περνάμε, πολύ δύσκολη, είναι ανάγκη τώρα να τσακώνεσαι στην κυβέρνηση. Δεν ξέρω. <laughs> ε, ποιοι τσακώνονται και με ποιους. Εμένα θα μου επιδόνω να σας πω ότι δεν παρακολουθώ τα πράγματα. Εγώ κάνω τη δουλειά μου όπως αυτή μου είχε ανατεθεί από τον Παθυπουργό και προσπαθώ να φέρω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και χαίρομαι γιατί πραγματικά αυτό το ταξίδι στην Κίνα έφερε θετικά αποτελέσματα και είναι κάτι το οποίο ομολογείται από παντού. Νομίζω ότι αυτό είναι το στοιχείο που πρέπει να πετανεύσει σε όλους τους υπουργούς ο καθένα να κοιτάει το αντικείμονό του τη δουλειά του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και χωρίς να μπαίνει στα χωράφια του άλλου υπουργού είναι αλήθεια το ότι... Αυτό νομίζω θα είναι το ποτέρα καλύτερο συλλογικά Είναι αλήθεια ότι στο δικό σας υπουργείο χωρίς την πανοκρουσία που γίνονται σε άλλα υπουργεία αν καταλαβαίνετε τι εννοώ ε, εκεί Γίνεται κάποια ουσιαστική δουλειά, τουλάχιστον έτσι εκτιμώ εγώ. Πήγατε στην Κίνα να υπογράψετε μια συμφωνία τη τάξη των πέντε που ήταν ήδη προδιαγραμένη από τον περασμένο Οκτώβριο με την επίσκεψη εδώ του κύριου Τσιμπάου και τη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό και 10 δέκα τη Ευρωπαίσω. Αυτό θα είναι ένα ειδικό ταμείο χρηματοδότησης που θα χρηματοδοτεί Έλληνε πλειοκτήτε. Μόνο Έλληνε πλειοκτήτε ή και άλλο ή και άλλου επιχειρηματίε. Όχι, αυτό αφορά μόνο την αφύγηση πλήων με mm -hmm. την αφορά χρηματοδότηση για άλλα αντικείμενα εμπορικής δραστηριότητας ή αφορά μόνο την αυθυλία και μόνο την αυπήγηση. Και βεβαίως, ε, όχι μόνο πετύχαμε αυτό, αλλά νομίζω ότι ήταν θετικό το γεγονός ότι οι Κινέζοι ήταν πρόθυμοι να διπλασιάσουν περίπου το ποσό των 5 δις, mm -hmm. να δηλώσουν ότι Ορισμένα από αυτού όπω ο Κάπτε Βουέ της Κόσκο, ότι αν φυγηθούν πλοία στα αναφυγία της Κώσκο, η οποία έχει ότι μπορείτε να φανταστείτε σαν εταιρεία, ε, θα πάρουν και να βγει από την εταιρεία. Είναι θετικό αυτό, όπω θετικό είναι και το γεγονό ότι και πολλοί τραπεζίτες μα τους οποίους συναντήθηκα, Προέδρους μεγάλων τραπεζών και πρέπει να σα πω ο Δήμα και τα μεγέθεια είναι τελείως εξω πραγματικά. Yeah. Δηλαδή σημαντικά θα λέω δύο συνδεύσει τύπου και αποτιμούλε με Καλού ήταν 70-80 εκατομμύρια κινέζε, α πούμε. Τα μεγέθη και... είναι. Συγκριτικά με τον πληθυσμό. Είναι <laughs> ανάλογα τα μεγέθη, ναι. ναι, έτσι και νομίζω ήταν θετικά, α πούμε, και μάλιστα θα δώσουν είπα και μεγαλύτερο όρου στα δάνεια. Γιατί δεν έχει σημασία να δίνει κάτι, σημασία και με πιο τρόπο το δίνει τη. Αλλά δεν στέλκομαι μόνο εκεί. Στακομματικό στο γεγονό ότι η γενικότερη παρουσία της αποστολή θα θετική με την έννοια ότι συζητήσαμε με πολλού υπουργού ότι είχαμε τη τιμή προσωπικά να με ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό ένας αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Κινάς να δέχεται να εγώ και όχι ομολογό το αντιπρόεδρο η ενδεχομένως και πρώτο Αυτό υπουργό. δείχνει μάλλον το πόσο, σημαντικ, πόσο σημαντική είναι για την Κίνα Ήταν αυτού του είδους σημαντικό. η επένδυση Πρέπει να σας πω ότι οι Έλληνες είμαστε πολύ δημοφιλείς στην Κίνα όσο και αν αυτό ακούγεται ενδεχομένως παράξενο σε κάπως είμαστε δημοφιλείς γιατί μας συνδέουν πολλά πράγματα, τους έχουμε βοηθήσει σε τις σkolές και κυρίως στην Αφτηλία μας και ο πολιτικός μας μόνος. Εντάξει, και... όλα αυτά κύριε, συγγνώμη που σας διακόπτω. Να... Τι, τι θα δώσουμε εμείς, η κοσκόμ βénε στο θρίασιο, ας πούμε; Η εικός κοσκό την πρόθεση ενώ ο διάφορα πράγματα, ήταν στον τούτο ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει, Exεδίνοσε την επιθεμία να κατέβει στο θρίασιο. Mm -hmm. Βέβαιως Θα κατέβει, όταν κατέβει, όταν θα γίνει ο διαγωνισμός, μαζί με όποιους άλλους, όποιος είναι ο καλύτερος, όποιος κάνει την καλύτερη προσφορά, θα πάρει και το έργο. Αυτό είναι αυτονόητο. Δεν σημαίνει επειδή κατεβαίνει καλά και σώνει, θα πάρει και το έργο. Εμείς δεν παρεμβαίνουμε εκεί, εμείς θα δώσουμε την εκμετάλλευση του Θριασίου στην καλύτερη δυνατή προσφορά. Και είναι θετικό το γεγονός ότι άλλαξε γνώμη με την κάθε δόμο εκεί στην Κίνα και δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό για το Θριάσιο. Πότε θα αναμένεται αυτός συνεπάγεται. Ναι, ο διαγωνισμός. Διότι δεν είναι μόνο το Θριάσιο, είναι και mm -hmm. η συντεροδρομική γραμμή η οποία εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει σταματήσει τη σύνδεση του λιμανιού με το Θριάσιο με την περιοχή εκείνη όπου θα είναι εύκολη η έξοδος όλων των κοντέρνειρων mm -hmm. είτε με συντεροδρομική γραμμή είτε με, την, με τον αυτοκινητόδρομο και το καθεξής. Και δεν θα μπλοκάρετε το λιμάνι του Πειραιά στο βαθμό που μπλοκάρεται σ Σε, δύο... σε πόσο χρονικό ορίζοντα βλέπουμε τις εξελίξεις για το Θριάσιο κύριε Υπουργέ ε, Δεν ξέρω τον διαγωνισμό Ο ορίζοντας μπορεί να είναι και μέχρι του χρόνου η, η συντυλοδρομική γραμμή πραγματικά, θέλει τουλάχιστον ένα χρόνο 10, 12, 14 ενδεχομένους μήνες για να ολοκληρωθεί Άρα μιλάμε αυτή η επένδυση στην ουσία Εάν ο διαγωνιμός ξεκινήσει μέσα σε ένα-δύο μήνες Ε, θα, θέλε, θα πάμε για το 2012 mm -hmm. ε, Στο πρώτο εξάμεινο εκτιμό του 2012 Μάλιστα. Την ερχόμενη εβδομάδα κύριε υπουργέ πάτε και στις Ηνωμένες Πολιτείες Πάτε στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, για τον yeah. τουρισμό yeah. μας Να προσερκίσουμε δηλαδή κρουαζγερό πρέπει πολύ Εδώ υπάρχουν έντονες αντιδράσεις ή τα είδαμε την περασμένη χρονιά Από την άρση του Καποντάς στην κρουαζγέρα Εσείς τι προσδοκάτε να φέρετε από εκεί Και πώς προβλέπετε πώς μάλλον ετοιμάστε να Καταρχήν να σας πω ότι ήταν ε, μια βαθιά τομή, θα έλεγα, το γεγονός ότι ψηφίστηκε ο νόμος για την Άσου καποτάς. Δεν είναι δυνατόν σήμερα, στο 2011, να μιλάμε με όρους 1980. Έτσι, και να υπάρχει αυτός ο προστατευτισμός ε, στην ελληνική κουβασγέρα, η οποία στην ουσία δεν υπάρχει, είναι ελάχιστα απλία. Συνέπωση είναι θετικό το γεγονός ότι ψηφίστηκε αυτός ο νόμος. Αυτός ο νόμος ανοίγει το δρόμο για να αρθούν πλοία τρίτων ε, χωρών ε, μη κοινοτικά, και να δραστηριοποιηθούν στην κρουαζιέρα στο Αγλίο Πέλαγος κυρίω με Port Home έτσι, με τα λιμάνια μας και κυρίως το λιμάνι του Πειραιά με ό,τι αυτός είναι πάγεται διότι πρέπει να σας πω ότι αυτά πλοία είναι τεράστια, έτσι, είναι των 3.000 περίπου επιβαθώνουν το καθένα φανταστείτε λοιπόν σε ημερήσια βάση και τα στοιχεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή επίσημα από το λιμάνι του Πειραιά δείχνουν ότι θα έχουμε μια σημαντικότητα αύξηση σε αφήξεις σε κροσγελοπλοίων. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι όλος αυτό ο εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που θα όλη την περίοδο του καλοκαιριού να περάσουν από το λιμάνι του Πειραιά, να περάσουν από τα όμορφα νησιά μας ε, πόσο σημαντικό είναι για τον τουρισμό, για την ανάπτυξη των περιοχών, για την οικονομία μας. Ε, νομίζω ότι οι επαφές που θα γίνει έχω εκεί πέρα και πρέπει να σας πω ότι είναι αρκετές ήδη έχω προγραμματίσει με τουλάχιστον 7 ίσως και 8 ραντεβού με μεγάλες εταιρείες ε, κορυφαίες εταιρείες στον τομέα της κουβαζιένας νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ θετικές και θα αποδώσουν και βεβαίως θα είναι και ο υπουργός τουρισμού εκεί και ο υφυπουργός και όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα Κύριε Υπουργέ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία καλός μεσημέρι και καλά κούλουμα Γιάννη Τιαματίδης Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων Στο σημείο αυτό να πάμε σε διεφημίσεις και επιστρέφουμε Βήμα f 99,5 Άνοιξε το βήμα σου Και εδώ έχουμε το πετάφυρο Πολύ άνετο αυτοκίνητο Για όλη την οικογένεια Bluetooth Με φωνητικό έλεγχο Só maticou ele, não